Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, μια χαρά βλέπω. Μια επιθυμία έχω. Τέλος, ο σημερινός πρόλογος της εκπομπής να ακούγεται κάθε μέρα. Ε, αυτό θα κάνουμε. Τώρα που το είπατε, τέλος. Μα να το κάνεις, με κοροϊδεύεις. Σας με κοροϊδεύω. Κάνει, πρέπει. Χαίρετε τη Εσπέρα! Χαίρετε τη Εσπέρα! Χαίρετε τη Εσπέρα, πώ τον έχετε! Εγώ μάλα καλώ έχω σήμερα. Τι εκπομπάρα είναι αυτή πάλι σήμερα. Έχει απασφαλίσει ο Θήμιο, μοιράζει πόνο. Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει. Έχω γίνει και εγώ πάω να γίνω θαυμαστή σιγά-σιγά. Καλά θα κάνει, καλά θα κάνει. Άσο μα αγάπη μου, τώρα σε παρακαλώ. Κοίτα, εγώ έχω προβληματιστεί βαθιά σήμερα σε σχέση με δύο πράγματα. Βασικά, όχι, είναι ένα. Είναι η αντίθεση. Ανάμεσα στου κομμουνιστέ και στου υποτιθέμενου άριστου. Θέλει λίγο να με βοηθήσει με αυτό τον προβληματισμό μου. Για αρχή, τι ακούμε τόσα χρόνια σαν προπαγάνδα για του κομμουνιστέ. Τι ακούμε. Τι ακούμε. θα μα πάρουν τα σπίτια, έτσι, αν έρθουν στην εξουσία. Ότι είναι εξωργομοιάσματα, όπω ακούστηκε πριν, τέλο πάντων, ό,τι λέγανε. Είναι ανήθικοι, είναι ανερχόπλητοι, δεν ξέρω. Ακούμε ένα σωρό βλακίε, έτσι, ένα σωρό ηλικιότητε. Για του άριστου, τι ακούμε από την άλλη μεριά. Τι ακούμε. Τα καλύτερα, αν βλέπει κανάλια. Ωραία, τα καλύτερα. Δεν βλέπω κανάλια. Πε να επιβάλλει και είσαιν Ποια <Το Το> είναι αυτά τα καλύτερα, παιδί μου, γιατί είναι άριστοι αυτοί οι άνθρωποι. Πώ είναι άριστοι. Τολμά, τολμά να αμφισβητή, τολμά να ψάχνει. Τι πω Λύτε... είναι άριστοι, ο άλλο, ορίστε. Ζητώ να μάθω. Με 4 εκατομμύρια <ΣΣ2> <σχειά> έβγαλε 62 όπω έβγαλε με την offshore. Αυτό που έτσι τη Δημοκρατία. Το μόνο που είναι με αυτό τελικά ήταν ότι είχα τη στήριξη περίοδο. Είναι παράνομο, όχι με αυτό. Αυτό λέμε, Ωραία, κύριε παράδομο, Μάλιστα. Κουμπάρο του Πέτσα. Αυτό. Αυτό είναι αριστεία, λοιπόν. Αυτό, ναι, αυτός ο πάτσις. Εκεί, αυτό ο Πάτση. Εκεί καταλήγω. Μήκω... Μετάξει. Ωραία, κοίτα να Αυτό είναι παράδειγμα λαμπρή αριστεία. <χε και χε> <χε fundo> μάλιστα, μάλιστα. Okay. Με τη βοήθεια μάinals... του Πιερακάκη, έτσι. Πάντα. Θέλω πω, γιατί πάντα, είναι και εύκολο να φύγει ο Πάτση. Το δεν τον κόβει. Να, ένα παράδειγμα αριστεία. Θε να πω κι άλλα. Αν έχω να πω. Φαντάζομαι ότι έχει σίγουρα να πει έναν άνθρωπο που δεν βλέπει τηλεόραση όπω εγώ θα μπορούσε να μιλήσει για δημοσιογράφου Παύλα, Νίφ. Προθυπουργών, συζύγους δημάρχων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, νομίζω. Λαμπρή αριστεία παντού. Λοιπόν, μην το ψάχνει παραπάνω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμω. Όχι, γιατί... αλλά το είπαμε. Είπα, είπα. okay. Ποιοι όμω από αυτού ξέρουν να μιλήσουν για τέχνη, ποιοι ξέρουν για μουσική, για πίση, για θέατρο, ποιοι σαμπρίζουν την κοινωνία έτσι, και ποιοι την πάνε μπροστά με τι τέχνε. Εξαρτάται το... τι θεωρούμε τέχνη. Συγγνώμη, ε. Ε, συγγνώμη εγώ τόσοι ώρα στην εκπομπή τέχνη ακούω. Συγγνώμη τι. γιατί η... υπάρχει. Υπάρχουν και οι trappers, που οι άρεστοι τους προτιμούν. Γαμμάτο. Δεν το συζητώ. Η trap μουσική είναι γαμμάτη. Δηλαδή, εντάξει, κι αν έχουμε χορέψει με τον Dance with the Devil, θα είναι έφηβοι. Αλλά όχι. Η trap είναι, εντάξει, τι να πω πια. Δεν ξέρω, εγώ ψηθαμε να πω Καλησπέρα, πή... είσαι του Dance with the Devil, ε. Σ' ε, άρεσε ε, και e, το e, Zombie e. Nation. Κι από αυτό. Την <laughs> Η ερώτηση είναι ποιοι πάνε τη χώρα και τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Ποιοι τους τραβάνε ψηλά. Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να πάνε μπροστά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουμε. Γιατί σου λένε η άριστοι. Ωραία, μου λες ότι εσείς μας πάτε μπροστά. Μας ρωτάς μας τους άριστους. αν θέλουμε να πάτε μπροστά. Όχι, είναι η απάντηση. Άρα, υπάρχει Εμπρός άλλη στόχευση. Εμπρό πίσω. πίσω. όπω έλεγε κάποτε και σε ένα σύριαλ. Εμπρός πίσω! Εμπρός πίσω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ θα παραμένω με τους ε, κομμουνιστές. Ελία και Παύλα. Εντάξει, μήνες εξύ, εκεί. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Μήνε μες στα πολλά. όνειρά σου, που λέει και ο Αντώνης Σορέμους, έτσι επειδή είπαμε για τέχνη. Μήνε μες στα όνειρά μου, γίνε φομός και χαρά μου. Σωστά, σωστά. Και γαμπω τις τέχνες. Μήνε μες στα όνειρά μου. Από το ρέμο ειδικά και κάνουμε όλες τέχνες. Αυτό. Αριστεία τέχνας κατεργάζεται που λέμε. Ωπω, oh, oh, ανατρίχια Αυτά στα τέχνας όμως. Αυτά μας λες και μας κάνεις ε, κομμάτια, δηλαδή ποια κομμάτια ή κάποτε μας έκανε ο Το ξέρω. Έλα, για Φιλιά. <laughs> yeah. γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή, γενικά και για το σταθμό, και για την ελληνοφρένια γενικότερα. Τι να πω, τα έχουμε είναι αυτό, δεν είναι εκπομπή. Μπράβο σας, συγκινηθήκαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, όλα καλά. Ε. Έλα Απόστολε. Ένα. Καλημέρα δε φίλε, είναι... Ιστορικό το τηλέφωνο αυτό γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω ρε φίλε. είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σας άκουγα τόσο καιρό. Αποστολή Αποστολή μου Είχα και εγώ μαγαζί όπως ο προηγούμενος κύριος Και σε άκουγα συνέχεια Και το έχω κλείσει από το 12 Αλλά σε ακούω ακόμα Κάθε μεσημέρι είμαι εδώ στο σπίτι Να σε ακούσω αγάπη μου Και ο θύμιο σήμερα τι καλός που είναι Τι μαγαζί ήτανε Ε είχα μαγαζί με ρούχα Και είμαι η Στέλλα που είμαι φίλη Με την Νανά την Αγγελοπούλου Και είμαστε μαζί στη θάλασσα Και της λέω παιδιά θα έβγω εγώ πάνω να ακούσω το Αποστόλη. Και σου πίνει τηλέφωνο και σου λέει στην Ελλάδα μου άφησε τη δάλασσα για να έρθει να σε ακούσει. Από τα κύματα στα ραδιοκύματα. Χαχα, καλό, ε! Αποστόλη, κάτι ακόμα να σου πω. Αγόρι μου, γιατί δεν έχω πάρει ποτέ και σα ακούω. Ε, άντε, πες. Χρόνια. Εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Είμαι μια μανούλα που λείπουν και τα δυο μου παιδιά έξω. Και οι δύο μου οι κόρε. Η μία στη Γερμανία, η άλλη στην Αγγλία. Δεν κλαίω όταν τι παίρνω, γιατί δεν θέλω να τι στενοχωράω. Δεν κλαίω. Κάνω τη χαρούμενη. Εντάξει, αποστόλη μου. Να σε καλά, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ιδιό μου, σ, σ' αγαπάω. Γεια σου. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Yeah. Έλα, ρε, αποσχολή. Έλα. Καλημέρα, είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί κάτω σήμερα με την εκπομπή και θέλω να, να, να πω κάτι. Να πω Δεν είναι πολιτική. Όταν ακούω εγώ ότι όλα πάνε καλά, Εγώ βλέπω ρε φίλε και τη την υγεία. Αντιμετωπίζει ο κόσμο γιατί δεν έχει να πατάει τα φαρμακά του. Ποια είναι η θεραπεία που κάνει για τον καρκίνο. Βλέπω τη δικαιοσύνη να αθωώνει. Ε, παγκόσμιο σκάνδαλο να το κάνουμε. Εθνική τέτοια. Βλέπω στη δικαιοσύνη να αθωώνονται άνθρωποι που έχουν κατακλέψει την Ελλάδα και επειδή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, λύγει. Σκεμπορία λέω πριν. Παγκόσμιο σκάνδαλο εθνική σκεμπορία. Βλέπω στην υγεία αυτά. Βλέπω στην αστυνομία. Δεν υπάρχει ασυνόμευση. Βλέπω που ξεπουλάνε την περιουσία του κράτου άνθρωποι που πάνε, ανεβαίνουν για μια σύντομη στιγμή. Τα υπογράφουν για χρόνια και λαμάνια για μα. Βλέπω του ανθρώπου να στέλνουν όπλα. Χωρί να έχει πάρει έγκριση από κανέναν. Τέρε παιδιά, τέχω τον, τον Άδωνη και γυρνάει και μου λέει ότι όλα είναι καλά. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μα βλέπουμε τα κάλια. Λοιπόν ένα από του μα είναι τρελό. Αν ακούει κάποιο ψυχιατρό, θα πρέπει η εμένα ή αυτόν να τον εβάλει μέσα. Δεν έχει ήτε ρε φίλε. εγώ τα βλέπω λάθο. Τι λέει, έλει, έλει, έλει. Αυτό, ρε φίλε, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Δουλεύουνε σαν σκύλια, καμπό την πα*** Να πληρώσουμε τι υποχρεώσει μα. Και γυρνάτε και μα λέτε το ένα και το άλλο. Περνάνε τα λεφτά να γυρνάει ένα νέο τσοχατζόπουλο. ότι εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα με αφήνω, αφήνω. Όχι και δεν μιλάει κανέναν. Που λέει τώρα ο άλλο ότι είναι νόμιμο και ηθικό. Νόμιμο είναι, ρε φίλε, ποιο φτιάχνει του νόμου. Ποιο είναι αυτό που φτιάχνει του νόμου που απαγορεύει τον παιδεραστή. Αλλά σε ένα άλλο κράτο επιτρέπεται. Απαγορεύεται το ναρκωτικό. Αλλά σε κάποιο άλλο κράτο επιτρέπεται. Ποιο είναι αυτό το ηθικό του νόμου που ψιχίζουν και βγάζουνε. Ποιο είναι το ποσοστό των να από ένα μισθωτό όλο το χρόνο Ένας που καπνίζει ένα παγκέτο τσιγάρα και έχει ένα αυτοκίνητο Είναι μισθωτός που όσα του παίρνει το κράτος κάθε χρόνο από το καθάριστο του εισόδημα Θέλω να μάθω γιατί γυρνάει ο άλλος και σου λέει ότι το τσάπα και το δωρεάν καταργήθηκε Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα Ούτε τους δωρεάν. <Κιώ> είναι τσάπα ρε φίλε. Τι μου δίνει τσάπα που πάει το μενή σχολείο και πρέπει να δίνουμε ένα σωρό λεφτά για να μάθει τις μαλακίες που του λέτε? Και ποιος θα για αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός που αυτό <Κιώ> με δίνει με δεν τάμπλετ. Ποιο <Κιώ> τι έχει. θα <Κιώ> στο Έλα, ρε κουλουμάρα μου. Έλα. Να σου πω, όπω πάντα μα έχετε γαμμύρει ψυχολογία, ρε φίλε. Και... Έλα, μορε γαμμύρια. Ήταν έτσι κι αλλιώ, τώρα μπιστέ με. Όχι, δεν είπα ότι ρε φίλε, γιατί έπαιρνα από χθε για να πω τη μαλακή. Άμα αυτό το κολοκέντρο σα γαμμύεται να πούμε. Τέλο πάντων. Συγγνώμη που γαμύεται και κάποιο, ε. Χεχαιαιαιαιαιαι. <laughs> θα πει. Να σου πω, ναι, που δεν το κάνει με το ζόρι. Σωστό. Να σου πω, στο είχα και κάποτε κι άλλη μια φορά ότι ο λόγο που δεν πρόκειται να νικήσουμε ποτέ είναι αυτό. Γιατί δεν είμαστε πούστιδες αλλά και δεν πρόκειται ποτέ να νικηθούμε αδρεφούλοι καλησπέρα γεια σου Αποστολή δεν έχουμε ξαναμιλήσει αγόρι μου αλλά από αυτά που ακούω Δούμε, θυμήθηκα όταν είχαν το Θόδωρα το κολοκοτρόνι στην Ανάπλη. Ζήτησε μολύβι και χαρτί ο άνθρωπο. Και του φέρανε πολλά μολύβια, πολύ χαρτί. Και έγραφε στην κάθε σελίδα καμιά εικοσαριά φορές στην κάθε φορ, από τους σελίδα Μπε ψαρί. Μπε ψαρί. Αφού γεννίζει το χαρτί, έρχεται μέσα ο δεσμοφύλακας Μπερπαθώδωρα του λέει τι... Γράφεις λέει ντεψαρί και γιατί γράφεις συνέχεια ντεψαρί άμα δεν ξυπνήσει το γαϊδουρί. λέει ο Μπαρμαθόδρας εγώ θα συνεχίσω να γράφω ντεψαρί αυτό κάνετε παιδιά ευχαριστώ πολύ Ωραία, Αποστολή μου, καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα. Ωραία, Αποστολή, πώ θα λέει ρε ρε Είναι πήγε... τι να σου πω τώρα, βάλσα μου στα αυτιά μα. Αν υπήρχαν άλλοι πέντε τέτοιοι θα είχαν ρίξει τον κούλι από τον πρώτο μήνα. Οι τάτσε το κάναν, δεν λένε τίποτα από όλα αυτά που λέει ο θύμιο, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν λένε τότε, το κάναν. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν βγαίνουν οι θύμοι σήμερα. Δεν βγαίνουν οι θύμοι. Εγώ το λέω πάτσο αυτό λέει. Χαμένο με τη μασέλα που φοράει. Πρέπει λεφτά ακόμα, ακούσε ένα εκατομμύριο. 20 εκατομμύρια με τα σπίτια του Φουκαρά του Κοσμάκι. Η τράπεζα λοιπόν που σύγκρισε να φτιάξουμε μια εταιρεία η οποία θα αγόρασε δάνει κατανοητικά για επιστοτικέ κάρτε του 98-203-204, έναται τιμήματο στο 4 εκατομμύρια. Και δεν θα πάρει, δε, τα δανικά του αλφού του κερατά του, του Πασό, πέψει, και του πασώ που έχουν πέψει 380. Εντάξει, δεν πειράζει όμω. Απίστευρά του σφάρει αυτό το αέρα. Δεν έχουν χούνε σπίτια ή να του πάρουν. Το κατάλαβε. Ε, μαλάκα, πρέπει να πάμε κάλαξη. Εσύ, Ναι, άκου να δει, φίλε, Ότι είπε ο τλιβερός, τον λέω τον κομμουνιστή, Είμαι μαζί του. Πρώτη φορά, Μαλάκα τα είπε τόσο ωραία τώρα. Με τα σκουπίδια στην τηλεόραση, Με αυτά τα αρχίδια που πήραν τα σπίτια των ανθρώπων, τον κακοβίρι, τον φίλε. Σαν να μίλαγα εγώ. Τι έχω πάει, Τι έγινε, με, Δηλαδή έχει ξεκινήσει, είπαμε από Πασόκ. Πήγε σαμαρά. Δηλαδή, μαλάκα. του χρόνου σε βλέπω στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Όχι, φίλε, εγώ. Μαλάκα τι έγινε. Ε. Έλα, ήρεμα, ε Όπα, Επαυξάνω, <Πεπά>, μπράβο του, συγχαρητήρια. Αλλά, πάμε Απ στο Αλλά. Βλάκα. Από μένα το Μάλακα <Παλάκα> που το με βρίζω, εντάξει. Εγώ είπα, σε κάποια δεν συμφωνώ ρε αλλά... Εγώ βρε, βλάκα, είμαι πάντα αντικειμενικό αυτό που συμφωνώ 100%. Μαζί του με τα σκατά, εγώ ένα από θέλω αν είναι δυνατόν, να βάλει την ανάστροφη την ώρα που γίνονται live όλα αυτά και να του σκάσει έτσι σκατά από πάνω σε όλα αυτά τα τη τηλεόρα, τα Τη Νέα Δημοκρατία. Για τον Παπαδημούλη γιατί δεν λένε τίποτα ρε μαλάκα που πάει τόσα σπίτια. Όλα αυτά τα καθήκια είμαι υπέρ με το θλιβερό το κομμούνι σου. Μαζί του μπράβο του, μιλάω ειλικρινά 100%. Δεν σε αναγνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε μαλάκα αφού είναι αλήθεια αυτά που λέει. Γιατί ρε βλάκα. Δεν είμαι πανατικό εγώ. Τον βλέπω ότι λέει κάτι σωστό, εντακάθαρο. Το οποίο το υποστηρίζω και φωνάζω παντού. Για όλα αυτά τα αρχίδια τη βίζη, θα ανθοπουτάνε. Όλα αυτά τα αρχίδια μα πλασάρουνε. Και ο κόσμο νομίζει ότι αν δεν γίνει που Μαζί του! Μπράβο ρε μαλάκα καλαμούκι, πρώτη φορά τι να πω. Ο γυμναστηριακός του λέει μπράβο. Φιλιά πολλά. Κοίτα να δει καταξίωση.